Στιχη 17. Ύστερα δε από τρεις ημέρας, συνέβη να συγκαλέσει ο Παύλος στην οικίαν όπου εφρουρείτο τους προκρήτους των Ιουδαίων. Όταν δε ούτη συνηθρίστησαν, είπε προς αυτούς ο αιτη δεσμεως κηρυττη των χριστων 17 Ήστερα δε απο τρεις ημερας συνεβη να συγκαλεσει ο στην οικια οπου εφρουρειτο τους προκρίτους των ιουδαιων οταν δε ουτη εγώ...» χωρίς να κάνω τίποτε αντίον του λαού μας ή κατά των εθίμων που μας παρέδωκαν οι πρόγονοί μας, παρεδόθειν δεμένος από τα Ιεροσόλυμα στα σχήρας των Ρωμαίων. 18. Αυτή η ιδέα, αφού με ανέκριναν, ήθελαν να με αφήσουν ελεύθερον, καθώς δεν υπήρχε σε κανένα έγκλημα αξιον της ποινής του θανάτου. 19. Επειδή όμω αντέλεγον οι Ιουδαίοι, η να επικαλεστώ τον Κέσσερα. Όχι διότι έχω κάτι για το οποίο να κατηγορήσω το έθνος μου στον αυτοκράτορα, αλλά διότι ήθελα να αποφύγω τον άδικων θάνατο. 20. Για να σας εξηγήσω λοιπόν την πραγματική ταύτην αιτία της φυλακής ως μου, σας παρεκάλεσα να σας είδω και να σας ομιλήσω. Έλαβα δε το θάρρο να σας ομιλήσω και να σας δώσω εξηγήσει διότι είμαι δεμένος εις την άλυσιν αυτήν λόγο του ότι εμένω στην την ελπίδα του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίο ελπίζει να έλθει ο Μεσσίας, τον οποίον και εγώ κηρύττω». 21. «Αυτοί δε είπων προς αυτόν. Εμείς ούτε γράμματα περισσού ελάβωμεν από την Ιουδαίαν, ούτε κανένας από τους αδελφούς που ήλθαν εντάφθα, ανέφερεν ή είπε κακόν 22. Θεωρούμε δε δίκαιο να ακούσουμε να αποσέπει αν φρονίματα έχει, διότι δια το θρησκευτικό αυτό εις το οποίο ανήκεις, μα είναι γνωστό ότι εις κάθε μέρος εγείρονται αντιρρήσεις και αντιλέγουν κατά αυτού. 23. Αφού δεόρισαν όρισαν αυτόν η μέρα συναντήσεως κατά την οποία θα συνεζήτουν, ήλθουν εις αυτόν εις το οίκημα όπου εφιλοξενεί το, περισσότεροι τώρα παρώσουν την πρώτη φορά... Εις αυτούς λοιπόν εξέθεται και παρήχεν ιεράν και κατ' ενώπιον του Θεού μαρτυρίαν περί της Βασιλείας του Θεού και προσεπάθη να πείσει αυτούς περί των αναφερωμένων εις τον Ιησούν αληθιών, προσάγων αποδείξεις από το πρωίο στο το βράδυ και από τον νόμο του Μωυσέως, εξηγώντα εις τα βιβλία της Πεντατεύκου προτυπώσεις και εικόνας και από τους προφήτας ερμηνεύοντας περιμεσίου Μεσίου αυτών. 24 και άλλοι μένε φαίνοντο ότι επίθοντο εις τα λεγόμενα του Παύλου, άλλοι δε δεν επίστευαν. 25. Επειδή δε δεν συνεφώνουν μεταξύ των, ανεχώρησαν αφού τους είπε ο Παύλος ακόμη έναν λόγο, ότι δηλαδή καλά είπε το Πνεύμα το Άγιον για του προφήτου Ισαΐου προς τους προγόνους μας. 26. Τους εξή λόγους. «Πήγαινε στον λαόν αυτόν και είπε, «Θα ακούσετε με την ακοή σα τη διδασκαλία της αληθείας», «αλλά δεν θα την καταλάβετε και θα εκτεθεί στα μάτια σας η επιβεβαίωση και η απόδειξη της δασκαλίας αυτής και δεν θα την είδετε». 27. «Διότι λόγω της πείσμονο απειθίας του λαού αυτού εχόνδρενεν η διάνοιά του και βαριάκουσαν με τα αυτιά της ψυχή των και έκλεισαν τα εσωτερικά μάτια των». «Και έτσι αχρίστευσαν μόνοι του τα πνευματικά των αισθητήρια». Μη με τα εσωτερικά μάτια και ακούσουν με τα αυτιά της ψυχής και καταλάβουν με τη διάνοια, την διδασκομένη, εις αυτούς αλήθιαν και μετανοήσουν και ιατρέψου αυτούς 28. Αφού λοιπόν είστε τόσο σκληροί ας είναι γνωστόν εις ότι η δια του μεσίου σωτηρία αυτή του Θεού απεστάλει στου εθνικούς αυτοί δε και θα ακούσουν με καλή διάθεση και θα εγκολπωθούν το περί αυτής κήρυγμα 29. Και αφού Παύλο Παύλος είπε ταύτα, αυτά, έφυγον οι Ιουδαίοι φιλονικούντες πολύ μεταξύ των. Τριάντα. Έμεινε δε ο Παύλος επειδή ολόκληρα έτη σήκημα το οποίον εξιδίων του ενοικίασε και δέχεται προθήμος και ευχαρίστος όλους όσοι επήγαιναν προ επίσκεψή του. 31. ένα. Και κήρυσαν εις τη βασιλεία του Θεού, την οποία κατέστησε κληρονομία των πιστευόντων ο Μεσσίας Ιησούς και δίδασκεν εις αυτούς τας αναφερομένας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Αληθείας. Εκήρισε δε και δίδασκε τα με άφοβον παρησίαν και θάρρος και χωρίς να του παρεμβάλετε έξωθε κανέν εμπόδιο. Τέλος του πέμπτου βιβλίου της Καινής Διαθήκης «Επράξεις των Αποστόλων» με τα συντόμου ερμηνεία υπό Παναγιώτου Νίτ Σελίδα 602. Εκδόσεις αδελφό τη Θεολόγωνο Σωτήρ. Η ηχογράφηση των πράξεων των Αποστόλων της Καινής Διαθήκης έγινε τον Απρίλιο του 1995.